Έλα εγώ. Έλεγιο φίλο κάτι γίνεται στη Βουλή. Τώρα πέρα από την πλαγω, επειδή είμαι στον δρόμο η μέρα. Τι εννοεί. Τι Εδώ δεν ξέρω τίποτα. Και έλεγε ότι κάτι έγινε στη Βουλή τα μάθετε. Τώρα εγώ θα σε ενημερώσω. Βάλε, δηλαδή ειδήσει να τα ακούσει όλα. Από την κοπή μα, δεν καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. <laughs> δεν Ε, δημο... σωστά για δημοσιογράφου έπειτα. Εμένα, ε... ε... πήρε για δημοσιογράφο; ε, Εντάξει, όρα, λάθη κάνουμε, τώρα λάθηκαν αποστοιωσε τώρα. Αυτό τα λάθη πληρώνουμε τώρα. Το ξέρω σε περνάει για δημοσιογράφου. Γιατί πέρασε εμένα για δημοσιογράφο; πέρασε τον πεντατέρα για δημοσιογράφο; τον εμπιστεύτηκε πέρασες στο Σαμαρά για πολιτικό. Είδες τη λάθη γίνονται σε αυτήν την κολλοζόηση. Δεν έχω δει. Να μην το επιτρέψετε θύμω να σε λέει σύντροφο. Α, μ' σύντροφο. Ναι, στο τηλέφωνο λέει ο σύντροφος, μπορείτε να παίρντε στον σύντροφο αποστόλη. Δεν εννοούσε κομμουνιστή και τέτοια. Δηλα... Τη ζωή, σε εννοούσε σύντροφος τη ζωή. Να το δηλώσει εσύ καθαρά ότι είσαι ένα Να μην σε ξεφτελίζει. Α, θα πω τέτοια πράγματα. Δεν τα λένε αυτά. Λέει κουκουέ, τώρα, δεν Τα διαξε... δηλώνει. Με είπε κουκουέ. Ρέμε πω εννοούσε Πασόκ. Σύντροφο, ξέρει ο κόσμο. Και σύντροφο ο... είναι και ο Σκανδαλίδη. Ναι, αλλά. Δηλαδή γιατί να μην εννοεί Πασόκ. Ναι και καλά κουκουέ. Ο κόσμο τον ακούει κάθε μέρα που γλύφει το κουκουέ και καταλαβαίνει τι εννοεί. Ακόμα γλύφει το κουκουέ ο θήμιο δεν βαρέθηκε. <laughs> και τώρα και στη νέα περίοδο, κοίτα να δει. Αποστόλη Έλα κυρία. Τι κάνει, κρυσό μου. Καλά, είσαι Ε, όχι, κυρία. Εντάξει, δεν είμαι τόσο μεγάλη. Πόσο μεγάλη είσαι. Όσο θέλω, όσο ακούγομαι. Άσο, δεν σε συμφέρει. Λέθε. Το Όσο ακούγε, σε το. Εντάξει, λοιπόν, να σε ρωτήσω. Όχι, βασικά έχω ένα πρόβλημα. Ναι. Την βοήθειά σου. Ναι. Έχω σύντροφο. Σύντροφο. Ναι. Κομμουνιστή. Αν γίνεται. Ε, τι άλλο σύντροφο. Βασικά θέλω να ψάχνω σύντροφο για το βουνό. Για το βουνό καπέλο? <laughs> για το βουνό καπέλο. Κοίτα ρε παιδί μου, πρέπει να σηκωθούμε όλοι να βγούμε στο βουνό, έτσι, ήρθε η ώρα. Ωχ, oh, τώρα είναι? Τώρα είναι, ναι. Ωραία, oh, που***. Λοιπόν, ναι. Κάτσε να αρχίσω stretching. Αποστολιστή? Ναι. Λοιπόν, θέλω να ζητήσω ένα συγγνώμη γιατί σήμερα το πρωί στην Ακαδημία ξέπεσαι μπροστά μου ο Άδωνη, χωρί συνοδεία μόνο του. Πω να και το δρόμο, και αντί να καζώσω, σταμάτησα. Ε, τώρα τι να σου πω. Μου έκανε τρομερή εντύπωση γιατί ήταν μόνο του. Τι να σου πω, Τα Το καταλαβαίνω, δεν το περίμενε έτσι. Έτσι απλόχερα να σου δοθεί ευκαιρία, πέρα. το καταλαβαίνω. Αλλά τι να σου πω. Να μην μου πει τίποτα. Αυτό με κάλυψε. Άντε, γεια, γεια σου, γεια σου. Έλα καλησπέρα, ο... λέω. Κακουδώ είμαι, εδώ είναι βράδυ τώρα. Ναι. Τι ακούω, ότι η δάγκωσε λέει ο σκύλο στον Τινόπουλο. Άστα. Αντί να τον εδαγκώσουν οι άνθρωποι τον Τινόπουλο και το Γεωργιάδη του Ζάγκω, ο σκύλο έχει πιο πολύ μυαλό. Τι Δεν είναι... πάει τίποτα καλά σε αυτή τη χώρα, άστα. Ε. Καλά έκανε και έφυγε. Καλά έκανε. Μέχρι και ο σκύλο που είναι υπάκουο έγινε ανυπάκουο. Έμα ένιωσε τη λιτότητα και αυτό σου έδινε το αφεντικό, τον είχε βάλει στην λίτα. Ο άνθρωπο που στη φύση του είναι ανυπάκουο, τίποτα. Ε. Έχει Γίνει πιο υπάκολο και από Λαμπραντόρ. Άρθει η γυναίκα μου, θες να σου τίποτα από εδώ από την Αυστραλία. Τι να μου, ένα Μάρσιπο θέλω. Μπορώ να σου στείλω από εκεί να τα μπιντολώ. Δεν πω να στείλω λέω, τι να στείλω. Το Μάρσιπο, ξέρω εγώ, έτσι μια τσέπια αειδιαστική μέσα στα αίματα που ξέρω εγώ αυτή τη θα, θα σου στείλω ναι, μάλι, να μου δώσει διεύθυνση να σου στείλω από ένα, αυτή από Είναι ζωντανή, παιδί μου. Ναι, πατέρα. Να μιλήσει με την πατέρα, αποστολή μετά μου. Εγώ είμαι. Αποστολή, ένα ευχαριστώ να σου πω. Γιατί? Ο Νίκο, ο Πέτροπο, γιατί είμαστε, είμαστε άνεργοι και μα διασκεδάζει και είσαι πολύ καλό, παιδί. Είδε δουλειά που κάνουμε στο σύστημα. Τσακ, τον διασκεδάσαμε τον άνεργο. Πάντα νεύρα τώρα, δεν θα βγει έξω να διαμαρτυρηθεί. Οπ, έγινε. Ευχαριστώ. Έγινε δουλίτσα. Για όσοι λέτε δεν είμαστε συστημικοί και καλά. Δεν μου λε όταν. Ανακοινώσαν απεργία οι καθηγητέ, ακόμη κάνανε πολιτική επιστρέψεση. Όταν ανακοινώσαν ότι θα κάνουν απεργία οι υπάλληλοι τη Βουλή, γιατί δεν του κάνανε επιστράτευση. Τι να του κάνουν εκεί πέρα, βυσματική επιστράτευση. Δεν υπάρχει βυσματική. Πολιτική επιστράτευση υπάρχει μόνο. Ε, πολιτική δεν μπορούσε να του κάνουνε. Και τι να, να πάνε σπίτι και να πούνε, έλα παιδάκι μου, πήγαινε να δουλεύει αύριο, μην είσαι έτσι. Θα τον εκθέσει τον πατέρα σου. Α, Εγώ θα... σε έβαλα εκεί μέσα. Άντε, και εσύ άντε. πάστρο άντε. και κάνει απεργία. Ρεζίλ Έχα. θα με κάνει. Δεν λέω δεν είσαι αποστολή. Δεν θα γίνει με αυτό το γιορτάκι. Τι θα γίνει, όλο άδειε ζητάει, όλο άδειε παίρνει Γιατί δεν τα παρατάει να σικοτή να φύγει να. Εμεί δώσει δικαιώματα μόλι. Μην μπήκαν ή δεν εμφανίζεται στη Βουλή. Πρέπει μου με, αυτό... με αυτόν. Αυτό τον τρόπο έχει βρει, α πούμε, την καβάτσα του και εμφανίζεται έτσι. Ναι, αλλά άμα φύγει αυτό άμα τον δημόσιο, τον είχα διώξει. Να τον διώξουν και αυτό ναι. να γλιτώσουμε και 5-6 μιστού δημόσια. Να τον έχουν διώξει, δεν κατάλαβε. Τον έχουν πώς? διώξει. Δεν και αυτό το συνέχεια άδειε. Και ο υπήρχο δεν υπήρχε ποτέ. Το πληρώνουμε όμω. Γιατί άμα τον διώξουμε, πιστεύει, δεν τον πληρώνουμε. Την ασυλία, λέω, την τον διώξουν ή δεν διώξουν από το δημόσιο. Μια ζωή θα τον πληρώνουμε με τον Γιώργο και τι μαγειέ του Γιώργου. Α το. <συμπλίδι> ο Σαμάρηγα δεν πήρε τον κίνεζο μόνο το Σιμίτη μαζί του, ρε. Να του πει κοινωνίε ότι έχουμε κι εμεί μια φιλή. Ο, ο, φιλ... ο Σιμίτη είναι μια φιλή. Ο Σιμίτη είναι μια σύφιλη. <συμπλίδι> δεν είναι μια φιλή. Τη σύφιλη θα πάρει μαζί. Αυτή είναι σύφιλη. Για πε μου έπρεπε να πάρει και τον το ρε βάλει να κάνει την πάλι αυτή την αρχαία τον το κινέζο, την αρχαία πάλι τα ταγωμάρια ρε mm. εκεί πάντωνε βάλει για σκέψει τη μέση με σίδερα βέργες να έχει ο πάγκαλος ε. εγώ το σκέφτομαι αλλιώ, όχι στη μέση να έχει σίδερα το σκέφτομαι μπροστά του κάτι... σε ένα μικρό παραθυράκι να έχει σίδερα Φίλε, πρέπει να προσευχηθούμε όλοι αυτό το Σαββατοκύριακο. Να ενώσουμε τι προσευχέ μα κάρμα τι είναι. Μπα και γίνει κανένα τραύμα και στο Ροπλάνο, όπω γυρίσει. Ξέρω εγώ, μπήκα ένα μήνο με πάπιε μέσα στην τουρμπίνα. Φάει κανένα κεραπνό. Μπα μια βλάβη και πέστε, φίλε, μπα στις οθούμενα. Έχω ξεκινήσει ήδη τα τάματα. Καλά κάνει. Αλλά μην τα κάνει όπω τα κάνουν όλοι, να τα κάνει με μεγάλα γράμματα. Τάματα με μεγάλα γράμματα. Δεν έχουμε ελπίδα, ε. Καμία. Θα γυρίσει πίσω,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 Μισό, α το πάμε αντίθετα. Να γίνω εγώ αυτός που θα πρέπει να ακούει Ας αποκτήσω θεσμικό ρόλο. Πακάρι. Αυτό λέω και εγώ. Μακάρι. Να το πάμε αλλιώ, γιατί να κόψουμε το κοινό, να μην κόψουμε το κοινό. Όχι. Να εκτονώνεται σε μένα. Να γίνω όμως εγώ σημαντικό για τη ζωή του. Γίνε, βάλε, θα γίνω. Να το κάνω. Το πήρε απόφαση. Να το κάνεις. Δεν ήθελα και πολύ. Γεια σου, Αποστολή. Γεια. Γιατί με έχει τόσο ώρα και περιμένω, ρε παιδιά. Μια ώρα περιμένω, περιμένω, χτυπάει. Φυγά Τι έπαθε, αγοράκι, σε τι θα πάθει. Οι άλλε περιμένουν 9 μήνε να γεννήσουν το μόλυκο που εσύ του γκάστρωσε. Επειδή δεν ξέρει να χρησιμοποιήσει το πουλί σου. Άσε μα τώρα, περίμενε λίγο τι έπαθε. Δε... Κάτσε ρε να μιλήσει, Ρακάτσο. Δε... Δε... Αν θα μιλήσει δε... κιόλα. Καλά, να μην μιλήσω, μιλά εσύ. Εξάλλου, ξέρει για τη Γιατί? Έχει μπει ανάμεσα σχέση μου. Α, καλά κατάλαβα. Ναι, άκου να δει. Ετού apostolii? nę no.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 Πολύ. Όχι. Α πούμε οι Κινέζοι γιατί ξέρουν την Ελλάδα, τι ξέρουν από την Ελλάδα, ότι όλο ο κόσμο. Το Τζολιά Είχαν τη χαρά να δουν έναν Γερμανό τσολιά δίπλα του και δεν θα ε, πάνε να φωτογραφηθούν με το Γερμανό Τζολιά Σα το γι' αυτό. Να μείνει λοιπόν εκεί να χαιρετήσει έναν έναν το ένα δισεκατομμύριο 354 εκατομμύρια Κινέζων. Ε, να μείνει εκεί. Και εμεί θα το χαιρετάμε από εδώ. Γεια και χαρά σου, βρέει θα λέμε. Ακριβώ αυτό. Και με οι παππούδε μου ήταν αγρότε. Γεια σα.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 Γιατί όταν θα αρχίσει να ξεσηκώνει το λαό και να θέλει να απελευθερωθεί από τα θεσμά του μνημονίου, θα τον πετάξουν μέσα στο παιχνίδι σαν αντιμνημονιακό και θα πετύχουν πάλι το σκοπό του ό,τι πετύχαν τόσα χρόνια. Τι περιμένει, πότε θα κάνει η αντιπολίτευση, όταν θα, θα πέσει και ο τελευταίο Τέλλινα από τον μπαλκόνι, όταν θα φυλακίσουν και τον τελευταίο ελεύθερο επαγγελματία, οι αδίστακτοι τοκογλήφοι, όταν θα φυλακίσουν και τον τελευταίο κάτοικο τη για να πάρουν το πλούτο του Έλληνα πολίτη. Πότε θα κάνει αντιπολίτευση αυτό ο άνθρωπο. Θέλω να σου πω μια σκέψη που έκανα, βασικά. Για ρίχτη. Ξέρουμε όλοι ότι οι κατσαρίδε, πιστεύω ότι ξέρουμε, οι κατσαρίδε, όταν είναι σαν φίλο κίνδυνο για την ζωή του, αμολάνε αυγά. Αυτό το παραλυθίζω, οφείλει να με το κριτικό σύστημα γιατί βλέπει ότι κινδυνεύει και καταραίει, και αμώλυσε και αυτό τα το αυγά του. Και αν αυτά, και άλλα είναι μεγάλα, η χρυσή αυγή. Αυγά αμώλυσε και νόμιζε κατά, μπράβο. Ναι, παιδί μου, αλλά είναι λάθο το αυγό του φιδιού, είναι το αυγό τη κατσαρίδα. Μαγκέ, μη φοβάστε, πατάτε τους.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 Να σε ρωτήσω κάτι, γιατί πρωτογενέ πλεώνασμα μιλάνε. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Δηλαδή, εγώ έχω μια επιχείρηση η οποία μπαίνει μέσα γιατί πληρώνουν όλε μου τι υποχρεώσει. Αυτοί δεν πληρώνουν κανέναν και βεβαίω δείχνουν κέρδη. Θα έχετε το ίδιο και η επιχείρησή μου, αν και εγώ δεν πληρώνω ούτε το ρεύμα μου, ούτε το νίκη μου, ούτε του προμηθευτέ μου. Κάτι τέτοιο κάνουν λοιπόν και αυτοί με το πρωτογενέ πλεώνασμα. Μα παραμυθιάζουν και νομίζω ότι το χάπτουμε. Δεν ξέρω απευθύνονται. Χάχες, πού απευθύνονται. Σε χάχε που απευθύνονται. Σου πρόθυπου θα το χάψουν. Εκεί. Σήκωσα τηλέφωνο, πε να σου πάρει μια γραμματέα. Αυτό νου εκεί πέρα, τι κάνετε, ρε. Μου παίρνει, αλλά δε, δεν πάει καλά. Δεν γίνεται, δεν μπορώ με γραμματέα. Δεν μπορώ να συγκρατηθώ. Ναι. Είμαι συγκράτητο. Τρελό λιμάρι. Γραμματέα, Λε, αλλά. Τη βλέπω, την ξεκουκαλίσω στο λεπτό. Δεν γίνεται, δεν έχουν αυτέ. Σου κάθε. λέει ήρθαμε να σηκώνουμε ένα τηλέφωνο, όχι να μα πει δάει όλε όλη την ώρα. Κι εγώ ξέρει, ρε. Θα το κάνει εσύ το Είμαι του λεπτού και παναλαμβανόμενο. Να σου πω, το 90 λέει το ο άδονη στη βλάβη με τι εξετάσει. Το 90 ναι. Και του μη τη λέξη καθυστέρηση. Ε, για υπόψη σου να φοβάσαι μόλι βλέπεις ότι αγορά χρυσού κλείνει το ένα πισοπτάλο Θα έχουν μαζέψει όλη την επένδυση του μαζίκα του Έλληνα που έκανε χρόνια Τότε θα ξεσηκωθεί ο κόσμο Αποστόλη μου Καλησπέρα θα ήθελα να μιλήσω με τον Αποστόλη Εγώ Τέλεια λοιπόν θέλω να δώσω σε χαρητήρια την κυβέρνηση την ελληνική Επειδή συνεχίζει το έργο των βυζαντινών αυτοκρατόρων. Τι κάνανε Διέρη και βασίλευε Το ραδιόφωνο ε, δεν είναι. Ναι. Το real. Ποιο από όλου είσαι ο Θήμιο και η Γεια σου, Γεια σου και Είμαι σένα. μεγάλη γυναίκα. Να είσαι χρόνια και σα. Τι να σα πω, μέσα από την ψυχή μου μπράβο, ρε παιδιά που έχετε κότσια. Γιατί κανένα δημοσιογράφος δεν έχει τα κότσια αυτά που έχετε εσεί στο ραδιόφωνο. Μπράβο σα, ρε παιδιά. Μπορούμε να βάλουμε μια αφιέρωση αύριο για το Πασόκ, θα κάτσει να την φτιάξει βαριέσαι. Για yeah, πες, θα δούμε. Ξεκινάμε με Αντώνη Σάμαραν που έλεγε Αθένς, τι έλεγε αυτό τότε. Ναι. Yeah. Αθένς, μπράβο. Λοιπόν, μετά από πι... για την Πελεπελάτη σε λίγο, σε λίγο, σε λίγο. Πες τον πελάτη σε λίγο, γιατί σε μένα σε λίγο. Καλό, ε. Λες, γιατί το βρίσκει σε λίγο τον πελάτη. Έλα, γεια.